El pueblo unido jamás será vencido el pueblo. Ελ Πέμπλο σε μια πιο έτσι και εκτέλεση λόγω τη 24η απεργία σήμερα. Θεμινιώ καλημέρα εσύ εκεί. Καλό, Καλό μεσημέρι, αλλά είναι εκτέλεση αυτή. Είναι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, το, το έφερα στα είναι σημερινά. Είμαστε σε μπαράκι. Ε, απεργία έχει κάτω, συγκεντρώσει. Ναι, αλλά έχει απεργία σύριζα Ετήματα. κατά σύριζα Να Καλά. το σπάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορεί να το βρει ένα αλλού. Και σου λέει μια που θα έχει κόσμο κι εσ καλέσουν πασαιίκα ένα ΣΥΡΙΖΑ, κανεί δεν κατέβηκε. Ε, πού το ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Ε, παντού. Ήθελε, ναι, ζητάει από το Λεβέντι να βρει στήριγμα. Φαντάσου, γύρευε. Γεμάτες οι καφετέριε, γι' αυτό δεν βρίσκεται ο κόσμο. Α, Α, <laughs> <laughs> Έτσι, μάλλον οι ρεαλιστικέ προσεγί πάντα ήταν όμορφε. Είναι καλέσι. Ή Είναι, είναι, είναι, είναι αρστούν. Να το βάλει ποιο. Δεν θα και δεν θα δώσει δεν θα το βράδυ. Κόλισε από τα μωρά, από τα παιδιά. Ποια μωρά, ποια παιδιά. Από τα Μέρκελ, α. Τα Όχι, δικά του. Τα Α, βλέπει και τα δικά του. Έβλεπα πριν τα κανάλια γιατί βλέπω όλη τη μέρα κανάλια. Είμαι πολύ ενημερωμένος, ναι. παραπάνω πως το πρέπει και κόλλησε λέει από τα παιδιά τα φέρναν τα σχολεία και τα πήραν μπαμπά. Τι θέλει και τα φυλάκια. Καλά, τώρα άρρωστο τώρα είναι και αυτό. είναι. Λάει, όταν μνημόνια, είναι... Ναι, Αν είναι Ο κανένα, πα καλά. Α, ότι Είδε ήταν άρρωστος οποίο. δεν ήξερε. Όχι, δεν ήταν άρρωστος. Τα και λόγια του παπά. Α. Όχι, δεν έχει κανένα ελφρυντικό πρόβλημα. Τα λόγια κανένας. του παπά στην κυριολεξία του νίκου του Παπά. Ναι, μπορεί ναι, αυτό να είναι. την επηρέασε. Αλλά δεν. Ε, περαστικά, εν πάση περιπτώσει. Καλά, να γυρίσει ξανά το στο τιμόνι τη χώρα και η λαό. χώρα και ο λαό τον έχει ανάγκη. Α, το δηλαδή, η χώρα τώρα είναι χωρί τιμόνι, η Τιμονιέρη. Ναι. Έλα, αυτό Μωρέ. Δεν έχει αναλάβει ο Φλαμπουράρη. Θα βρεθεί ένα Ευρωπαίο να οδηγήσει, δεν μπορεί. Ε, ε, ναι, εντάξει. Εγώ προτιμώ το φλαμπουράρι. Γιατί εμένα και χωρί Μούτσο μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, όχι χωρί Τιμονιέρη, αλλά τέλο πάντων. Και το πριν μούτσο. Τι είχαμε. Λέω πριν ποιον είχαμε Μούτσο. Τον Αρωστούλη. Α, α, α, α είπε ότι ήταν Μούτσο, δεν άκουσα. Όχι, λέω, ναι, χωρί Μούτσο είναι τώρα, όχι χωρί Τιμονιέρη, υπάρχει Τιμονιέρη. Παρ' όλα αυτά ε, είναι υπερ, υπερ υπερφλαμπουράρι. Έχει εκλεγμένο τρει εκλογέ, έχει κερδίσει. Ναι. Έτσι λένε. Ναι, ναι. Άρα ο δημοκρατικό ηγέτη και μεγαλοφυή. Ναι, και Τίμια τη κέρδισε τι εκλογέ. Ε εννοείται. Με Τίμιο λόγο. Τι θε να πει. Παρ' όλα αυτά, α γυρίσουμε στο φλαμπουράρι. Εγώ θέλω φλαμπουράρι. Όλοι. Όλοι θέλουν. Δηλαδή, γιατί. Αν και τον είναι λίγο πιο μαζεμένο προχθέ στην ΕΡΤ. Επειδή ήταν βράδυ, τα πρωινά ξανήγεται συνήθω. Τι ήταν βράδυ. Με το βράδυ. Δεν είχε πιει είναι... πέντε καφέδες, να ξυπνήσει να Έχει την ισορροπία. Μά... Ενώ τα πρωινά είναι καλύτερο να βγαίνει στα πρωινάδικα που Το βράδυ βάζει και λίγο Λοιπόν, θέλω να σου βάλω να ακούσει το σύνθημα που φωνάζανε έξω ο κόσμο τώρα στι πορείε που σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Ναι. Ε, με μια φωνή, όλοι φώναζαν αυτό. Μη μας σώσετε άλλο. Έλεος. Σώζεται κάποιο χρεοκοπημένο με νέα ακριβά δάνεια. Ακόμα πιο σκληρά. Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγαινε με αυτού τώρα πια. Εδώ, αυτό. Το, το πρώτο. Το, τον πρώτο. το πρώτο, ναι, ήταν και ένα σχολείο του Γιάννη μετά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μην μα άλλο, έτσι έλεγε. Μη, ναι. Ή ο για το Σίριζα, ή νομίζω ότι ήταν και ο Αλέξη στην πορεία και εκεί λίγο την ψουράπαξε. Ναι, ναι, ήταν άρρωστο πήγαινε. τα πήγαινε. Στι προηγούμενε είχε πάει. Ναι, ε, ναι, ίσω το σύνθημα είναι. Όχι άλλο όσοι πει. Πόσο πια. Το λέμε πέντε χρόνια εμεί το φωνάζουμε. Αποσωθήκαμε, δηλαδή το βλέπει και νερό να βάλει να βράσει κάποια στιγμή. Σώνεται, όχι άλλο όσοι Τώρα σε λίγο θα το φωνάξει η Νέα Δημοκρατία αυτό το σύνθημα. Έγινε, έχει έρθει η σειρά τη. Και εκεί που το φόναζε ο Σίριζα πριν ένα χρόνο, δεν θα το φωνάζει πια. Θα λέει ότι εγώ σα σώζω. Νέο τοτήρα και όλοι απέναντι απ θα λένε μη μα σώσει άλλο. Πολύ λογικό, λογική εξέλιξη αυτό ο κύκλο που γίνεται συνέχεια σε αυτόν τον τόπο. Για κάτσε λίγο, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Έχουμε Μολότοφ στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρχισαν ε, κάποια όργανα, μάλλον δεν ολοκληρώθηκαν καλά-καλά οι καλά πορείε. Και έχουμε τον Μαρίνο Αλυφέρη. Δεν τον έχουμε ακόμα. Σε λίγο θα έχουν τον Μαρίνο Αλυφέρη. Εσύ βλέπει κανάλια, δεν μα λε τίποτα και δεν ενημερώνει. Έχουν κόψει διαφημίσει. Ποιο έχουν κόψει για διαφημίσει. <laughs> Μαρίνο μα ακού. Σα ακούω. Τι γίνεται στο κέντρο. Λοιπόν, αυτή την ώρα είχαμε μια επίθεση από ομάδα ατόμων ε, με βόμβες μολότος στο κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών ε, κάτω από την πλατεία συντάγματος. αυτή την ώρα τα άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες βρίσκονται μέσα στον κύριο όγκο της Ανεβαίνουν την Όθωνος. Βέβαια να πούμε ότι δίπλα του βρίσκονται... Πάρα πολλέ δημιουργίε των ΜΑΤ και να δούμε τι θα συμβεί μόλι θα φτάσουν στην Αμαλία όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει σπάσει ο κόσμο τώρα μετά τη Μολότοφ και προλογικά θα πέσαν και τα κρυβόνα φαντάζομαι. Όχι, δεν έχουν ε, απαντήσει καθόλου οι δυνάμει των ΜΑΤ και μέχρι χρήση με τίποτα. Συρίζα. Ο κόσμο είναι συγκεντρωμένο στην Αμαλία και βλέπουμε τώρα το blog των συγκεκριμένων ατόμων φτάνει και αυτό από την Όθωνο μπροστά από κοινοβούλιο. Ωραία, για οτιδήποτε νεότερο μα ενημερώνει. Ευχαριστούμε πολύ. Θύμια. Μια χαρά. Λοιπόν, παρόλα αυτά τα είδε η κυβέρνηση τη Αριστερά, ούτε δακρυγόνα ούτε τίποτα, έτσι. Αυτό λέω. Βγαίνει και πετάει μια Μολότοφ, συνεχίζει την πορεία, δίπλα είναι η Μπαλούρδη. Μη πω, ναι, μην πετάξαν αδερθωμένη. και οι Μην πετάξαν τη Μολότοφ κατά τη κυβέρνηση. Όχι, δεν του είπε, Ελάτε να πετάξουμε, είπε, Ελάτε να διαμαρτυρηθούμε κατά τη πολιτική που εφαρμόζουμε. Mm. Δεν είπε, πετάξτε, Δεν είπε με βίαιο τρόπο θα ρίξουμε την κυβέρνησή μα. Γι' αυτό έχουν και κατανόηση οι ναι. ναι. Αλλά πώς... είναι ωραίο αυτό. Γιατί όπω περιέγραψε ο Μαρίνο, βγήκαν από την πορεία, ε, ρίξανε και ταυτόχρονα ήταν δίπλα, αν κατάλαβα καλά δηλαδή. Συνεχίζανε να είναι μέσα ναι, από ό,τι κατάλαβα. Συνεχίζουν να πορεύονται προ το πάνω. Εντάξει. Α, καλά. Το Υπουργείο παραμένει στη θέση του, να φανταστώ. Ε, δεν θα μείνει το Υπουργείο σιγά. Ναι. Εδώ έχει μείνει μετά την έλευση και την πάροδο του Στουρνάρα. Δεν θα μείνει από τη Σιγά. Ναι, Όλε τι θέσει του είναι. Να είναι στη θέση του όλα για το καλό του τόπου, τα να είναι. Τακτοποιημένα, Μωρή, είναι και άρρωστα. Σεβαστείτε τον άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Να φροντίζουν καλά νομοσχέδια, να επεξεργάζονται, να διοικούν τη χώρα όπω πρέπει, με δικαιοσύνη για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Για όλα αυτά του χρειαζόμαστε. Του θέλουμε, του έχουμε ψηφίσει. Και τιμιότητα, όχι μόνο δικαιοσύνη. Εννοείται, για δεν τα λέμε αυτά γιατί εννοούνται. Θα πει τώρα ότι μια κυβέρνηση είναι άτιμη. Έχω, ένα... έχω ένα δείγμα τιμιότητα αυτή τη κυβερνήσεω. Να το ακούσουμε. Ε, Όταν πα ο καθένα στη γειτονιά, αυτό ο οποίο απευθύνεται και ψήφισε, σύριζε και αναξάρτητου Έλληνε, ήξερε ότι υπήρχε μια συμφωνία με προαπαιτούμενα το οποία ποτέ δεν τα κρύψαν τον ελληνικό λαό. Ναι. Δεν είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε μια άλλη πολιτική. Άλλοι μόνο. Ο καμένο είναι αυτό. Ο, ο καμένο. Δεν είπαμε ψέματα, είπε και αυτό. Ναι. Είπα ναι. Όχι, όχι. <laughs> Έμεινε το στούντιο του Πρετεντέδη στη θέση του. Εννοεί τη δεύτερη φορά, δεν είπε. πρώτη, εντάξει, μπορεί να ξέφυγε και τη δεύτερη. δεύτερη ε μη μόνιο. Α υπέθετε ο καθένα τι φέρνει ένα μνημόνιο. Γιατί είχαν πει θα αυξήσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα νησιά. Χρειάζεται να το πει όταν έχει αγοράσει μνημόνιο. Ναι, ναι. Ένα μήνα πριν. Το μνημόνιο είναι γενικές κατευθύνσεις. οι γενικέ κατευθύνσει. Οι αναλυτικέ από κάτω. Γιατί είχαν πει ότι θα μειώσουν τι συντάξει. Χρειάζεται να χαλάμε τι καρδιέ μα δηλαδή. Όχι. Άρα... δεν δε χρειάζεται να τι χαλάμε. Οπότε. Οπότε δεν είπαν ποτέ ψέματα. Έτσι. Έχουν πει μόνο αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και δεν γίναν και δυσάρεστη. Συνεχίζουν να κοροϊδεύουν στα μούτρα τον κόσμο. Συνεχίζουν με πιο αισχρο τρόπο. De, mm. Κανονικά όμως, δηλαδή όταν το κάνεις μια φορά άλλωστε αυτό, άμα ανοίξει η πόρτα τη κοροϊδία και τη πολιτική απάτη. το συνεχίζεις κανονικά Δεν έχει θέμα μετά. Μια φορά πατεώνας για πάντα πατεώνας. Ή Δεν πρόκειται να σε κατηγορήσει κανεί. Σβήστηκε ενοχή, το όνομα βγήκε Δεν βγήκε το μάτι, βγήκε, βγήκε το, όνομα. το όνομα Βγήκε το όνομα, βγήκε το όνομα αλλά, αλλά πέρα από την τιμιότητα, τους διακρίνει και κάτι άλλο Τι? Το θάρρο. Το θάρρος της γνώμης τους. Το, το θάρρος σε σχέση με τους προηγούμενους γιατί αυτοί είχαν Α. τα κάκαλα να τα εφαρμόσουν. Ναι, ναι, ναι αυτό ναι. Οι προηγούμενοι κιότεψαν. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Ξέρω. Ο υπουργό. Το τραγικό λάθος σε όλη αυτή την ιστορία, το τραγικό, είναι ότι στο πλαίσιο μιας δηλίας που έδειξαν οι προηγούμενε κυβερνήσεις, τρέναρε η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων με αποτέλεσμα να χάσει και η δυναμική. Νάτος, ο Μάρδας. Έχασε δυναμική το μνημόνιο. Γιατί τρέναρε. Επειδή οι προηγούμενοι τρενάραν και ήταν δηλοί. Καθυστερούσαν, παιδί μου. Και ήρθαν τούτοι ω θαραλέοι. Ναι. Αυτό μα το είχαν πει πριν. Όχι. Είχαν πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόζει στο σύνολο το μνημόνιο γιατί είναι δηλοί. Και ψηφίστε μα τους θαραλέε να το εφαρμόσουμε στο σύνολό του. Δεν το κάνει καλά, εμεί ξέρουμε. Μα το πάνε. Αυτό μα το είχαν πει, επειδή μιλούσαμε και για τιμιότητα και για εντυμότητα και για Δεν απορρέει από τι δεσμεύσει του. Όχι, δεν απορρέει. Α, όχι. Αυτοί λέγανε θα το καταργήσουν το μνημόνιο και βρίσκονταν του άλλου γερμανοτζολιάδε επειδή το ψήφιζαν και του κατηγορούσαν ότι δέχονται τα πάντα όλα όσα επιβάλλει η Μέρκελ. Και τώρα λένε ότι δεν το εφάρμοσαν σωστά. Νομίζω, Κύριες ναι. Ο κ. Μάρδα πρώην Πασόκο είναι Σιριζέο, τα λέει αυτά. <coughs> όχι, Πασόκος πια. Μια φορά Πασόκο. Για πάντα, πάντα Πασόκο. Πασόκ. Εξάλλου όλοι Πασόκο φορά... είμαστε, δεχτούμε να τελειώνουμε. και για πάντα Σιριζέο. Τα στίγματα αυτά. Ε, μένουνε, δεν βγαίνουνε ποτέ. Οι ντροπέ δεν ξεπλένουνε με τίποτα. Ό,τι και ακούγεται. να κάνει κανεί. Και φάνηκε και με του άλλου. Κακό ακούγεται, καλό δεν ακούγεται. Ποιο? Κακό ακούγεται, καλό δεν ακούγεται. Ε, βέβαια, εννοείται. Να τώρα βλέπουμε και στη, στα πράτα που και πο εγώ εικόνα τώρα κανάλι, το Σύνταγμα κόψεν οι διαφημίσει. Κόψεν. αυτέ το κρίσιμο πάνω. Βλέπω εκεί πάνω στη Βασιλή Σοφία και στην Πανεπιστημίου. Ο κόσμο δεν το αμάξει. Η κουβέντα δική το πάμε ολοκλήρωση νωρίτερα. Και είναι και η μπαλούρδική δίπλα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο ανησυχητικό. Δεν, δεν μου έρχεται σπρέπει περίπου προ τα εδώ που είμαστε. Όχι, όχι, έτσι, όχι. όχι, όχι ακόμα. Από την άνεση βέβαια του στούντιο και τα air condition. Το εννοείται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βέβαια, οι δημοσιογράφοι είχαν χθε την πορεία του. Απεργία του. Και την πορεία. Και έχει την πορεία συγκέντρωση. Για το της. ασφαλιστικό κομβικό θέμα για του δημοσιογράφου. Ένα ταμείο ψηλό υγιέ που δεν είναι και τόσο πάνε και αυτό να το. Χαντακώσουν, έχει 100 με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία ε, χρόνια Αλλά πάνε τώρα να, δωθ, να δώσουν και την οριστική βολή Εντάξει, το λες και κοινωνική δικαιοσύνη όμως Ποιο? Αυτό Όχι, Δεν, δεν είναι δε δε δε είναι μπορεί δικαιοσύνη. να είναι ξεφτιλισμένα τα άλλα τα μία και συνάχεια ένα καλό όλοι ξεφτιλισμένα <laughs> Γιατί δεν γίνονται όλα καλά? Γιατί δεν γίνονται. Ο στόχο, το έχει βάλει κανεί στόχο, το έχει παλέψει κανεί να γίνουν όλα καλά τα ταμεία. Οι Ευρωπαίοι. Όλα καλά τα σχολεία, όλα καλά τα νοσοκομεία. Γιατί συγκρίνουμε με το χειρότερο και με θα κατέβουν όλα προ τα εκεί. Ε, όλα προ τα. Οι πολιτικέ προ τα εκεί πάνε. Το σωστό. Γιατί υπάρχει σχέδιο, Θύμιο. Α, μπράβο. Γιατί θα φτάσουμε στον πάτο για να αναγεννηθούμε, υποθέτω. Α, νόμιζε, ναι. το έχει πει κάποιο και αυτό. Ναι, αποκλείεται. Ο πάτο πότε αρχίζει και πότε τελειώνει. Δεν πάτο πάτος. έχει διαρκείας. πάτο. Έχει διαρκεία, πάτο. Έχουμε βγάλει στήρι διαρκεία στον πάτο. Βρώμικο ακούγεται, αλλά μ' αρέσει. Ε, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει. Δεν τα βρώμικα μυαλά τα θεωρούν βρώμικα κάποια πράγματα. Ναι, για το δικό μου μυαλό. Ναι, μου και εγώ για το δικό σου μιλούσα. Ελληνοφρένια, mm. λοιπόν, είναι αυτό που ακούτε. Η ελληνοφρένια που ακούτε τι τελευταίε ημέρε, ελαφρώ αλλαγμένη. Στον ήχο είναι ο Νίκο Απρανίδη. Ο θύμιο χτύπησε, όπω έχουμε πει στο παρελθόν, από μια οβίδα που έπεσε <laughs> περνώντα κάτω από τι στροφέ τη Χαλκίδα. Κάτω από τον Το κομπάνι. Στη χαλκίδα, παιδί μου. Πιο κομπάνι. Εκδρομή. Εκδρομή στη χαλκίδα. Συμβαίνουν αυτά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα στέλνοντα μήνυμα στο 54% γράφοντα ρεαλ και και το μήνυμά σα. Και email στο studio παπάκι όπως Όπω και τηλεφωνικά αφήστε το μήνυμα αν θέλετε στο 211 200 Τι άλλο. Έχω και έναν Πολάκι ωραίο. Έναν Πολάκι περήφανο. Γιατί η κριτική είναι πάντα υπερήφανη. Υφυπουργό. Υφυπουργό να το πούμε. Ε, νομίζω επίση πρώην Πασόκος, Ναι, ναι, και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει νόημα πια με αυτή η υπενθύμηση. Το αυτό, το Κλειστή αυτό. Γιατί από, αυ από αυτού του Σιριζέου που κάνουν τις πιο προκλητικέ δηλώσει, το 90% αυτών ήταν Πασόκοι. Πρώην. Α. Και έτσι συνεχίζεται αυτή η ομορφιά του Πασόκ που περνάει στο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται στο επόμενο κόμμα. Καλά, εγώ από του πρώην δεν χορταίνω τον οικονό Που είναι μια δημοκρατία. Πάει, είχε πάει, τώρα είναι Νέα δημοκρατία. Τον έβλεπα το πρωί ήταν κάπου. Και λέει εσύ τη νέα δημοκρατία. Ναι. Που ήταν Δημάρ πριν. Ναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ πέρασε δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε και εγώ. Είχε δημοκρατία. πάει και στο Λοδουργού, νομίζω για λίγο καιρό στο Ελλάδα. Κάτι, κάτι, κάτι διάφορο. Ναι Ελλάδα, πλέονταν. Ναι, που λεγόταν. ναι, και ναι Πασόκ... να βρει τη σωστή καρέκλα. Εσύ όταν παρέχει μια καρέγκλα παίρνει την πρώτη που θα δει. Δεν κάθε Σωστό άμα δεν γυρίσει ανάποδα που θα καταλάβει. Α ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Πολάκι. Έχετε προχωρήσει σε περικοπέ εισοδημάτων 20 και 25%. Έχετε προσθέσει δεν ξέρω και εγώ, πόσα δεκάδε δι φόρου τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε μειώσει κατά 30-40 δισεκατομμύρια ευρώ το ΑΕΠ τη χώρα και αυτή τη στιγμή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε μια χώρα από το πηγάδι και προσπαθεί να την ευγάλει απάνω. Δεύτερον, σαφώ και είμαστε πολύ περήφανοι για την ανακεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή η οποία συμβαίνει. Βεβαίω, μην με κοιτάτε με γουργλωμένα μάτια. Βουόλ, wow. είδε του Σούπα πασόκο. Ποιο τον κοίταγε για αυτά που ψηφίζουμε εμεί. Καταρχήν, ποιο τον κοίταγε με γουλωμένα μάτια, δεν ξέρει. Ποιο δεν τον κοίταγε, Η τώρα. Σχεδόν φωνικό έγινε Α. με το μάτι τη τώρα. ευτυχώ δεν τον κοίταγε. Είναι κακαλισμένο ή το λε έτσι. Παιδί μου, με το, το βλέμμα τη τώρα δεν το έχει δει. Ευτυχώς, δει. Ευτυχώς δεν... ναι, το έχω δει, αλλά πρέπει να την ώρα τον πολλάκι. Ναι δεν τον κοίταγε. Δεν είχε τίποτα πιο σημαντικό να κάνει τώρα. Τι να κάνει, παιδί μου. Το αν πει έχει εγγόνια της. αυτή. Δεν μπορούσε να πάει στα εγγόνια τη. Ακούει τον το Πολάκη. Όμω τι σφάζονται. Δεν είχε κάτι πιο σημαντικό. Το Πολάκη, άκουγε να ε, λέει τα να, καθ, να δείξει ότι χαίρεται που σφάζονται. Δεν είναι σωστό. Με. Έκανε την ισοκαρισμένη με αυτά που λέει ο Πολάκη. Για να κρύψει κάπω τη χαρά που γίνεται το σύστηλο στο κόμμα Για να έρθει σε Αυτά που λέει ο, ο είναι ότι φταίτε εσεί που εμεί αναγκαζόμαστε και παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Δεν θα τα παίρναμε αλλιώ. Απλά υπάρχει συνέχεια του κράτου. Ναι. Κάποιο γράφει ότι ο Πολάκη ήταν στην ΚΝΕ και αποχώρησε το 89 για να. Καμία αντήρυση. Δεν ήταν Πασόκ. Ναι, με... Και μετά έγινε ΠΑΣΟΚ Μετά έγινε ΠΑΣΟΚ Καμία. Δεν αλλάζουν όσου τα έχουμε πει. Mm. Ε, τα τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Σωστά. Λέει ο λαό ο σοφό. Και ξέρει ο σοφό. Γιατί... Αλλά και ο σοκάτη ήταν σοφός <χει> αλλά τέλο πάντων <χει> πούμε το Θα το Δεν θα το πω ολόκληρο. Όλο λογοκρισία πια. <laughs> θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Σε διάψευση όλων των σχεδιασμών η κυβέρνηση προχωρά και πετυχαίνει τους στόχους της. Και όσο προχωρά και πετυχαίνει τους στόχους της διαψεύδει και ακυρώνει ένα προς ένα τα σενάρια που εδώ και πάρα πολύ καιρό ξαναζεσταμένα φαγητά. Τα σενάρια της παρένθεσης των οικουμενικών κυβερνήσεων των κυβερνήσεων των τεχνοκρατών όλα εκείνα τα σενάρια που έχουν ένα παρονομαστή. Να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η δύναμη που κέρδισε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνει τις μεγάλες αλλαγές στον τόπο σε θέση ισχύω. Το έβαλα για συλλεκτικό κομμάτι. Ναι. Για να το έχουμε μετά που θα έχει διαψεύσει όλα αυτά τα σενάρια. Μετά για... πιο είτε... ανέκδοτο είπε. Μη είπε, για, για, για το, με το συνταξιούχο. αυτό το, τα γνωστά που κυκλοφορούνται με τους συνταξιούχους. Α, α. Ναι. Ε, ε, ο Έλεγε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Ναι. Ο Γιώργο έλεγε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Έτσι. Το λέγανε σε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Συνέχεια το επαναλάμβαναν και χειροκροτούσαν από κάτω οι βουλευτέ. Όλοι μα ξέραμε ότι δεν θα εξαντλήσουν το εξάμεινο. Και τώρα ξέρουμε ότι δεν θα εξαντλήσει το εξάμεινο. Τη νέα διακυβέρνηση, εξάμεινο. Τη νέα διακυβέρνηση. Γιατί είμαστε πια στο 8αμίνο, 9αμίνο, όπω λέμε. Τη νέα. Είναι αυτά που λένε, είναι τα copy-paste που έχουν μείνει εκεί στο μαξί η οι λόγοι από το 90 και του ανασύρουν όλοι στην κρίσιμη στιγμή. Γιατί πάντα σε τέτοια, αφενό δεν θα εξαντλήσουν την τετραετία, αφετέρου λένε ότι τη πολεμάει η διαπλοκή. Το είπε και αυτό ο Αλέξη Τσίπρα προχθέ, ότι η διαπλοκή τον πολεμάει. Γιατί Όποιο το τηλεόραση, βλέπει τηλεόραση, καταλαβαίνει ότι όχι μόνο δεν τον πολεμάει η διαπλοκή, τον χαϊδεύει όσο χάιδευε και του προηγούμενους. Και ότι τον ευγνωμονεί, γιατί αυτά τα μέτρα που περνάει ο Τσίπρα δεν μπορούσε να τα, περνάσει, να τα περάσει κανένα άλλο. Οπότε όλοι αυτοί που ξέρουμε που δουλεύουν, από που προέρχονται και πως ζουν, διαπλεκόμενοι γενικότερα αυτό το ωραίο σύστημα, ευγνωμονεί απέραντα τον Αλέξη Τσίπρα, τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα. Ναι, και δεν, δεν ξέρω και αν έχει γίνει τελευταία, δεν συζητήτε πολύ αυτό που το θέμα με τις άδειες, χάθηκε λίγο στην επικαιρότητα. Ε, το ψήφισαν το νομοσχέδιο. Ναι και. <laughs> <laughs> θα... Υπάρχει. <laughs> <laughs> θα εφαρμοστεί. Υπάρχει, υπάρχει. Ναι, ναι. Υπά... Και... Έχει ψηφίσει άλλος τέτοιο νομοσ Θα εφαρμοστεί και αυτό. Τι, τι βιάζεσαι, Δεν μα πολεμάει η διαπλοκή. Πάντω υπάρχει συνοχή στην κυβέρνηση. Και ότι κάποιοι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Όλη Ευρω... η Μέρκελ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ο Σόιμπλε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Παρά απλά... όλα αυτά που γίνανε το καλοκαίρι, στην Λ... αρχή μπορεί να είχαν κάτι μέχρι να φέρουν στα ίσα του όλο το σύστημα. Όλοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Απλά και, και λόγω δεσίματο τώρα πια, ε θέλουν και μια νέα δημοκρατία μαζί. Κάπω ένα, δεκανικό, ε, ένα ε, σταύρο θωδωράκι, κάτι θα πει. Εννοείται είναι καλύτερο να του έχει όλου. Από το να ψηλό μουρμουράνε απέξω. Βέβαια, στα κρίσιμα ψήφισαν οι Φόβοι και ο Σταύρο και θα ξαναψηφίσουν όταν τεθεί θέμα Brexit που είναι το πιο ισχυρό έτσι, χαρτί όλων αυτών που θέλουν να πιέσουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και ο Έλληνα είναι ένα λαό που πιέζεται με τον Brexit, οπότε και έχει δείξει ότι φοβάται και τρέμει τον Brexit Οπότε κατά τα άλλα κάνουν υπερήφανε διαπραγματεύσει, ενώ το ισχυρότερο όπλο το έχουμε εκχωρήσει του απέναντι. Α, του κατηγορούμε. Στα είναι υπεύθυνοι και του κατηγορούμε κιόλου ψηφίζει η Φόβο και ο Σταύρος. Ήταν υπευθυνότητα να ψηφίσει να φτωχύνει ο λαό. Ναι. Ά, άμα είναι υπευθυνότητα εννοείται. εννοείται. Μπε το μυαλό του Σταύρου, δεν είναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μυαλό. Προσπάθησε, παιδί μου. Όχι, όχι, όχι. όχι. Πολύ μοναξιά πέραν τη μοναξιά. Σαν να μπει ένα σπίλεο μόνο. Ναι. Τένε και δένιο. Υπευθυνότητα. Δεν είναι έτσι ο Σταύρο, αλλά έπρεπε να πω κάτι για να. Ο καλάκαν, κάπου καλά δεν έχω αντίρρηση εγώ. Δεν είναι αυτό ο Σταύρο. Είναι... Έχει λίγο μυαλό, αλλά το θέμα είναι πώ το διαθέτηκα εγώ καθένα στο μυαλό του. Λοιπόν. Και για ποιου σκοπού και για την εξυπηρέτηση ποιον. Έλα τώρα, μη με Ότι εξυπηρετεί ο Σταύρο κάποιου. Τι ιδέε του την, και π... μόνο και τι αξίε του. Με την ψήφιση μνημονίων και την συμπεριφορά και ψήφιση νομοσχεδίων εξυπηρετεί κάποιου. Αυτό Εντάξει. είναι δεδομένο. Εξυπηρετεί κάποιου και χαντακώνει κάποιου άλλου. Μπορεί να μην το έχει υπολογίσει. Η ψήφιση έτσι. του μνημονίου αυτού τον Αύγουστο εκεί, τι 14 Αυγούστου, κάποιου ευνοεί και κάποιου χαντακώνει. Είτε εξαναγκάστηκε κάποιο, όπω λένε, που δεν ισχύει, είτε το έκανε με πάθο. Είτε για άλλους δέκα λόγους χαντακώνει κάποιους τη μεγαλύτερη πλειοψη, το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού και ευνοεί κάποιους άλλους. Αυτά έτσι είναι. Δεν είναι νόμος, είναι αντικειμενικό. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Ναι, Δεν είναι σύστημα, μέτρα πλέον. που χαντακώνουν τους πάντες. Ναι. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ευνοείς τους τραπεζίτες. Ε, καλά. Δεν, ε, τι είναι, όχι. Του ευνόησε. Του για να βοηθήσουν εμά. Δεν βλέπει τι διαφημίσει τη κοινωνική. Τι καταθέσει. Τι τις... κοινωνικέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να σωθούν οι καταέργειε. Όλα υπάρχουν. Παιδί κάτι. μου, κυκλοφόρησε διαφήμιση τράπεζα χθε που δεν ε... κάνει τώρα εφετζίδικε διαφημίσει και τα mm. καταγγέλει και όλε τι εφετζίδικε και τι έξυπνε ιδέε. Και που λέει ότι για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Η ρευστότητα ήρθε που θα την έφερε ο Σαμαράς από το πρώτο εξάμεινο. Λογικά θα έρθει στην, στην αγορά. Τα κάναν όλα αυτά τότε για να έρθει η ρευστότητα. Ήρθε? Σύμφωνα με τι δεσμεύσει θα έρθει. Α, θα έρθει. Γιατί ναι. έφυγε ο Σαμάρα, αλλά η ρευστότητα δεν ήρθε. Ναι. Ποια είναι η τέταρτη ανακεφαλοποίηση είναι αυτή, Δεν θυμάμαι. Πόσο μετράμε. Α. Ε, βάλε δει εκεί. Λοιπόν, για να αποδείξω ότι υπάρχει συνοχή στην κυβέρνηση ναι. και ότι αυτά που λέει ο Τσίπρα και δε, ότι με, με, με την οικουμενική ότι θα διαψευθούν οι κασάνδρε. Ο Πάνο ο Καμένο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει το δρόμο αυτό που χαράξαμε, να χτυπήσει τη διαφθορά, να αλλάξει τα πράγματα, να έρθουν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια κυβερνητική πλειοψηφία. Αφού είναι η είναι η ώρα. Και δεν κρατάω ότι το επιδιώκω κιόλα. Μάλιστα. Το, το κρατάω. Ούτε με τη φόφια. Δημήτρη, Το κρατάω. Αν η φόφια απαλλαγεί από τα αρχαία του χθε, μακάρι να έρθει να συνεργαστούμε. Ερωτικό. Όχι πέση. ερωτικό, πρέπει να φύγουν αυτά από το χθε τη φόφη. Α, από τη φόφη συγκεκριμένα. Τη φόφη, ναι. Θα έρθει και αυτή, θα πάει και αυτή μαζί. Γιατί όχι. Και πόσο δύσκολο να απαλλαγεί από αυτά. Ε, δεν είναι. Ε, δεν ξέρω. Ε, λόγω επιστήμη εννοείται. Πρέπει να πάει κάποιο στην Καζαμπλάνκα. Ξέρω εγώ. Δεν, δεν Ή δεν, να πάει κάποιο το διάολο. Φαντάζομαι είναι να πάει <laughs> κάποιο <laughs> στο διάολο. Δεν το διευκρίνησε. Παρ' όλα αυτά ανοιχτό είναι. Γιατί όχι και η φόφη. Εννοείται όλοι. Δεν έχει διαφορά. Για αυτού αλλάζει μόνο αν θα γίνουν υπουργοί όχι. Για μας δεν έχει καμία απολύτω διαφορά. Είτε είναι η φόφη μέσα, είτε είναι έξω Σταύρο, είτε είναι μέσα. Καμένο, είτε είναι... Υπάρχει διαφορά. Αν είναι Τσίπρας πρωθυπουργό ή αν είναι Σαμαράς πρωθυπουργό. Τι έχει αλλάξει δηλαδή προ το καλύτερο. Ή τι θα αλλάξει. Υπάρχει κόσμο που πιστεύει θα αλλάξει κάτι oh. του χρόνου, τέτοια εποχή. Θα, έχει, θα κάνει κάτι καλό για το λαό Τσίπρας. Πηγαίνουμε σε μια θέλει, πορεία και. Με... Δεν Εγώ τρώμε τα κρυγόνα. Ότι θέλει και να θέλει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Δεν αποφασίζει αυτό. Είναι αλλιώ το πλαίσιο τόσο ασφικτικά δεμένο και σφιγμένο που δεν μπορεί κανεί να ανασάνει μέσα σε αυτό. Όλα τα άλλα είναι για, να, για το Δελφινάριο και για μας. για την Ελληνοφρένεια και για τέτοιε εκπομπέ. Μια και ήρθαμε στο Δελφινάριο. Α ακούσουμε και το ερχόμενο δεκαεννίκη τη κυβέρνηση. Υπάρχουν ναι. τρία διαφορετικά επίπεδα συνεργασία. Στην κυβέρνηση έχετε πει δεν μπαίνετε, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν θέλω να μπω. Είναι... Πολύ ωραία. Δεύτερο επίπεδο συνεργασία, το να μετέχετε στην ευρύτερη κυβερνητική πλειοψηφία χωρί να είστε στην κυβέρνηση. Το κουβεντιάζεται αυτό. Δεν είναι κέρδο αυτό. Διότι οι ξένοι μου λένε και ο Φερχόφστατ που ήρθε εδώ μου είπε ότι από το 9 αν είχατε κάνει οικουμενική, το 11 θα είχατε φύγει από τα μνημόνια. Άρα οι ξένοι θέλουν μια εικόνα ενότητα του πολιτικού κόσμου Μάλι. και όχι η μισή να λέμε του άλλου μισού προδότε. Και εμεί καθόμαστε και στεναχωρούμε τους ξένους. Αυτός ο Φερχόφστετ που λέει, όπως τον είπε, mm. μιλάει με το Λεβέντη. Γιατί όχι. Ευρωπαίος. Είναι ρε, οι γνωριμίες γιατί. του Λεβέντη που σε δύο μήνες μπορεί να μας διώξει τα μνημόνια. Α, όταν είχε μπει. Μάλιστα. Mm. Και μιλάει με το Λεβέντη. Ναι, καλέ. Τον έπαιρνε τηλέφωνο στι εκπομπέ. Μπορεί να τον, τον έβγαλε. Του γνωρίστηκαν καλά τώρα που έχει μπει στη Βουλή. Αλλά πριν πώ του ήξερε όλου αυτού. Ήταν από αυτού που έβγαλε τηλεφωνικά. Καλά, έχει η Ανούλα ατζέντα. Αν η Ανούλα πειράξει το, πατήσει το κουμπί και γίνει το σύστρικλο εκεί στην εκπομπή. Έχει μεγάλη ατζέντα η Ανούλα. Η Ανούλα έχει την ατζέντα. Τους ξέρει όλου αυτού. Η Ανούλα τα κανονίζει. <laughs> Ότι μια Ανούλα 50 χρόνια μετά μα απασχολεί. Ναι, Όχι, δεν είναι του Πασόκ. Ο, ο, ο, ο, δεν είναι του Πασόκ αυτή, είναι. Εκτό αν μεγάλωσε και ήδη του Πασόκ η ίδια. Ναι, μπορεί και να πήγε στο Λεβέντι. Δεν αποκλείεται. Φυσική κατάληξη. Ναι, αν και εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι είναι η Άννα αυτή. Αυτή που έκανε την κάφα στο Λεβέντι ή η Όχι, μικρή, μικρή Ανούλα. Η Μικρή Ανούλα που μεγάλωσε. Αυτή ήταν που είχε πάρει γκαλιά ο Αντρέα. Το αποκλείεται. Όχι, γιατί ήταν όμορφο κοριτσάκι τότε και είναι μια κυρία με έργο και προσφορά στον τόπο τώρα. Ναι. Τώρα είναι ομόφυλο κοριτσιάνα. Τέλο πάντων. Αρχέ συμφωνούμε. Ο Λεβέντης κατήγγειλε βέβαια του προ, προδότε. Δεν τα μπορεί αυτά να okay. λέγόμαστε προδότε μεταξύ μα και τέτοια mm. δεν το δέχεται. Αλλά έχει και αυτό όμοιε απόψει με τον Καμένο. Έχει ακόμη βαρισκίδια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Ε. Δεν φύγαν όλοι. Και αυτοί οι προδότε είναι τα βαρισκίδια. Είναι 11 βουλευτέ. Όσοι okay. ξέρω, 11 είναι οι βουλευτέ. Να οι προδότε βρεθήκανε. Εντάξει, ναι, ναι. Να. πρέπει να λέγονται αυτά. Όχι, Παντού υπάρχουν θα... αυτά, όχι μόνο στο Πασόκ, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και παραπέρα νομίζω. Α, ναι. Έτσι έχω ακούσει. Δεν είχα φανταστεί. Ναι. ναι δεν αποκλείεται. Δεν ξέρει που θα σου φυτρώσει εκεί που κυκλοφορήσει. Οπ, να ένα. Ναι, να το σκεφτόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, 11 κιόλα. Κρατάστα να πειρούνι ξαφνικά. Οπ, τσιμπά. Μόνο 11 είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει άλλα. 11 ξέρει ο Λεβέντη. Α, 11 κιόλα. Ονομαστικά. Λεβέντης, ναι. δεν μπορεί. Τέλο πάντων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλογο. Α, θυμίζω. Πρώτον, ο Πολάκη έφυγε με, το, με την R89 από την γκνέ που ήταν τότε. Να Ε Να έφυγε, δεν μοιάζει. Ναι, ναι, όχι να αποκαταστήσουμε. Μου το σημαίνει. είπαμε Εδώ, για την Άρομο. Μου πληροφο... Είπε 89, δεν είπε Νάρ. Είπα καλέ. Πηγαίνοντα προ την το άκουσα, Δεν το άκουσα, mm. συγγνώμη. Mm. Yeah. Δεύτερον, επειδή να ακροατή το Twitter το λέει όλε αυτέ τι μέρε, αύριο που είναι τη Αγία Βαρβάρα, mm. βάλε τη Βαρβάρα το τηλεφώνημα. Αποστόλει γιατί το ζητάει ο άνθρωπο κάθε μέρα. Ε, θα το βάλω. Παρασκευέ βάζουμε αυτά. Ναι, αλλά όχι μόνο επειδή είναι και 4 Δεκέμβρη τη Αγία Βαρβάρα. Σήμερα είναι αύριο. Θα το βάλω. το βάλω. Λοιπόν, πάμε στη διεθμίστερα. Θα σας δώσω δύο τετραοικίες. Η μία είναι το sol sol sol re η άλλη. sol sol sol re. Μπορείτε να το πάρετε και με το ντο ντο ντο ρε. sol sol sola. Συγγνώμη. sol sol sola. sol sol sola. ντο ντο ρε. λα la la. σε οποιαδήποτε γκάμα, σε οποιαδήποτε κλίμακα. Το άλλο. Το ένα είναι λοιπόν το sol Το δεύτερο είναι το ντο Ξέρετε τι είναι? Το πρώτο είναι το Συνεφιασμένη Κυριακή. Το δεύτερο είναι ο ακα... το ότι Υπερμάχο Στρατηγό. Ανάμεσα στο Συνεφιασμένη Κυριακή και στο Τι Υπερμάχο Στρατηγό με τις δύο παρόμοιες τετραεχείες έχουν μεσολαβήσει 1.400 χρόνια, τους χωρίζουν αυτά τα δύο τραγουδάκια 1.400 χρόνια που τους ενώνουν αυτά για τους βοσκηματώδες της ασυνεχία. Του ποιου, Τέλο πάντων. Βοσκηματόδη στα Αυτό είναι απόσπασμα του Ζουράρι ναι. από τη χθεσινή του ομιλία στη συζήτηση στη Βουλή για τον προπολογισμό. Όχι, τι θα κάνει να μιλήσει σοβαρά. Ο, σοβαρά μίλησε. Αυτό λέω. Αυτό. Τι ήθελε, κάτι άλλο. Ε, φαντάζομαι την ώρα που τα έλεγε όλα αυτά είναι αμοντάριστο κομμάτι. Τι θα έκανε ο μεταφραστή από κάτω, εκεί στο παραθυράκι τα ντο, ντο και τα σόλ σόλ, πώ ακριβώ θα τα μετέφραζε. Κάτι θα υπάρχει. επίση θα έχουν ενδιαφέρον τα πρακτικά. Τη ομιλία του Κώστα Ζουράρη να τα δούμε, ναι. με τι προτάσει του αυτέ που μόλι ακούσαμε βοήθησε ώστε να είναι ένα προπολογισμό πιο φιλολαϊκό, φαντάζομαι. Ε. Θα συμπεριληφθούν, είπε ο Υπουργός, οι προτάσει του κ. Ζουράρη στο... στην αναθεώρηση και στα όποιε αλλαγέ στον προπολογισμό. Για μαθήματα μουσική σα κάνουμε τώρα, δεν τα εκτιμάτε. Τέλο πάντων, τώρα η υπάρχει. Βουλή είναι αυτό να θυμίσουμε. Την... Έχει ένα δεκάλεπτο να μιλήσει για τον προπολογισμό, ανεβαίνει πάνω και λε αυτά. Αν δεν έχει άλλο να πει. Ναι. Θα πει αυτό. Δεν το λέω ω κακό. Τι <laughs> να <laughs> πει. Είναι κλεγμένοι όλοι αυτοί. Για το μνημόνιο <σχερνίδι> που <πραγμαστεί>. υπογράψαμε <Ενευαίσθηκε σχερνίδι> να πει. Όχι, όχι, από... να σου πω από τον Αναμασάκη κάτι κλεισουργέ που πάνε και γράφουν ναι. όλοι οι άλλοι, νομίζοντα ότι είναι στη στιγμή του και γράφουν τα ίδια και τα ίδια είτε αντιπολιτευόμενα είτε συμπολιτευόμενα. <σχερνίδι> <σχερνίδι> και... Καλύτερα ο Ζουράρις να κάνει τον Ντό και να λέγεται να να Ναι, ναι, Εντάξει, εννοείται, βλέπει το ζουράρι, δεν το συζητώ. Έχει κι άλλο Ζουράρι. Μα ενημερώνει σε ποιο σημείο τελειώνει ο Ελληνισμό όταν μιλάς για συνέχεια πρέπει να μας πεις επιστημονικά σε ποιο σημείο, πότε, πού, πότε τελείωσε ο ελληνισμός πότε δεν θα σας μιλήσω λόγω της, αυτής μια ταυτονότητα η γλώσσα ας πούμε όταν ξέρετε ότι οι τέσσερις κεντρικές γλώσσεις, ε, λέξεις σε κάθε γλώσσα Θεός, Θάλασσα Θεό θάλασσα, ποιο είναι το άλλο είναι και το τέταρτο είναι το χέζο Υπάρχει από τα ομυρικά χρόνια Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε περί ασυνεχίας Ναι Ποιε είναι οι τέσσερι λέξεις Δεν ξέραμε την τρίτη Ναι, για πες τις τρεις Θεός, θάλασσα, ναι. δεν ξέρουμε την τρίτη, χέζο Η τέταρτη ναι. Τι είναι όλα αυτά, είναι οι κεντρικές λέξεις σε κάθε γλώσσα Αφορά τον προϋπολογισμό πάντως αυτό Ε, τώρα ναι, τώρα το έφερε τώρα, τώρα το έφερε πιο, to the point ήτανε τώρα. Ποια είναι η τρίτη λέξη που ενώνεται με αυτές τις υπόλοιπες τρεις. Δεν ξέρω, γίγαντες, <χει> φασολάδα, πώς, <χει> πώς, <χει> πώς, <χει> πώς προκαλεί την τέταρτη. Πώς αυτό το καταλήγει στην τέταρτη λέξη. Ή από τη θάλασσα κρύος, απονέτω στο μαχάκι μου, άρα η τέταρτη. Δεν ξέρω, Δεν είναι λέξεις είπε. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να είδε στη δημοσιογραφία δεν λειτουργεί. Να πάρει σε το Ζουράρι σήμερα που θα το έχει θυμηθεί κάποιο και να του πιάνει τρίτη λέξη. Κύριε Ζουράρι, σωστά. Να την πληρώσουμε το παζλ. Ναι, αλλά με, δεν έχουμε. Μόνο πηγαίνουν πιένε... γέροντα με κώδικε και με γρίφους Να γλύφουνε μόνο έξω λέξη. το μαξί μου, ξέρουνε. Λοιπόν, εδώ για τον Πολάκι με ενημερώνουν. Έχω ένα μήνυμα ναι. που λέει ότι έφυγε από το κουκουέ καταγγέλλοντα το για δεξιόστροφη πολιτική. <laughs> και, πήγε <κάπου> αριστερά. <laughs> και πήγε τώρα να εφαρμόσει νεοφιλελεύθερη μπρτάλ πολιτική. αυτό είναι. Αυτά είναι τα ωραία αυτά που ζούμε. Επίσης καταγγέλουνε και στο Twitter εμένα. Ε, που κάθε φορά έχω καλεσμένο εσένα, ούτε ο Πρετεντέρης το Βορύδι. Μπράβο πράγμα. για το αισθητήριό σου. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. χαρητήρια για το αισθητήριό σου. Να είσαι καλά. Πήγες μια φωνή θυμωμένη από τα μέσα ενημέρωση <χα> και τη δίνεις όπως πάω τη σιωπή μου κάθε μέρα. Ναι. Μπράβο, συ Επιτέλους μια εκπομπή που με αξιολόγησε με ανακάλυψε. Εύκολα πάζεται με διμεσή ώρα. Πώς, πώς πάει έτσι. Με ένα τηλεφώνημα. Επίση, λέει, οι ενεδρομοκράτε πρέπει να μας ανάβουν λαμπάδες ναι. γιατί κάνουμε την καλύτερη προπαγάνδα στην κυβέρνηση. Ναι. Είπε ένα συριζέο μια Δεν ξέρω το παιδό κάποιο τύφλα λέει να έχει ο Που ναι, ναι. φαντάζομαι μια σαν δικιά θα πρέπει να την κυβέρνηση. αυτό είναι ο μια Που έβριζαν πριν ένα χρόνο τέτοια αναξιοπρέπεια και ξεφτύλα. Ναι. Ναι. Γιατί? Μόνο τότε θα ήταν ικανοποιημένο ένα κομμάτι του κοινού. Μα πότε θα γίνουμε αγαπημένοι. Εξαναγκάστηκε, πώς... εξαναγκάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέμε όλε αυτέ τι βλακίε που τα πιστεύουν άνθρωποι που μέχρι πριν ένα χρόνο έλεγαν τα ακριβώ αντίθετα. Εγώ δεν πρόκειται να τα πούμε. Εντάξει, και όποιο λέει αυτά είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟ, λέτε και καλά. Ναι, ναι, Μπορεί κάποιο να μην αντέχει. Μην... ΣΥΡΙΖΑΕΟ είναι σε ό,τι χειρότερο. Είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Λοιπόν, έχουν. Τη, με την κακή έννοια του όρου ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Ενσωματωμένο, υποταγμένο. Με μυαλό χειλό και έτοιμο να δεχθεί οτιδήποτε νεοφιλελεύθερο και ακραίο και φασιστικό. Αυτό είναι. Δεν είναι όλη η ΣΥΡΙΖΕ έτσι, αλλά το κομμάτι που τα λέει αυτά είναι έτσι ακριβώ. Έχω απάντηση στην τρίτη λέξη, βρήκαμε. Ποια είναι. Με ενημερώνουν εδώ από το Twitter. Είναι Θεό θάλασσα. Ε, σοκολατούχο γάλα, χέζο. <χι> ναι, δεν λέω τη μάρκα, λέει η συγκεκριμένη μάρκα. <χι> ναι, αυτό. Και τη θα μπορούσε να πει. <χι> Αρχίζουν τώρα, θα λέγει για σοκολάτα και τσιγάρο. Και τσιγάρο πάει. Πολλά τσιγάρα. Αλλά το καλό όμως το έχω για το τέλος. Ποιο είναι το τέλος. Συνέπειες λόγων Τσίπρα. Oh. Όσο λοιπόν πιο κοντά φτάνουμε στην πηγή, τόσο θα κλονίζονται τα κέντρα της διαπλοκής και της εξωθεσμικής εξουσίας, που χρόνια τώρα είναι ίσως η πραγματική πηγή εξουσία των τόπο. Και όσο αυτά τα κέντρα θα κλονίζονται, τόσο θα αντιδρούν. Μου έρχεται στο μυαλό μια γνωστή αραβική παροιμία. Τα σκυλιά αυλιάζουνε, αλλά το καραβάνι προχωρά. Φρέσκος Τσίπρας από κοινωβουλευτική ομάδα προφτές, χθες. Προφθές, προφθές, ναι. Ναι, ναι, ναι, Ωραία. Ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο Τσίπρας τα έλεγε παλιά και... Όχι, μωρέ, πάντα τα έλεγε αυτά. Πάντα τάλι γι' αυτό. Όχι, γιατί βάζει κάθε τόσο ή πουσε και εμπαθή. Για να αποδείξω. Για να αποδείξει την ίδια πάντα και είναι συνεπεί. Τι μου, μα. Τι, τι λες. που κατήγηλε τα μνημόνια πριν ότι θα τα σκισει και τώρα βάζει τα αντίθετα. Είναι αυτό ο τσίπρα. Εσύ το κάνει. Εγώ. Ναι. Ο τσίπρα με μένα. Παρασύκα και εγώ φορέ. Το έκανε τσίρα αυτό. Ναι, αλλά τώρα κατήγαινε ποτέ τα μνημόνια ή έχει αποδείξει. Μην μείνουμε σε αυτό, μην μείνουμε αυτό. Α Ας μείνουμε ότι ο τσίπρα, αυτή τη φορά, να κάτι που λέει για παλιά το λέει και σήμερα. Όσο κι αν κάποιοι τούτες τις ώρες εξηφαίνουν σχέδια, βάζουν εμπόδια, όσο κι αν κάποιοι λισασμένα γαβγίζουν το καραβάνι προχωρά. Το καραβάνι προχωρά κι ας τα σκυλιά. Το καραβάνι προχωρά και θα φτάσει στον προορισμό του. Ο προορισμός με βέβαια το, το, το μνημόνιο, ήτανε. Ζητούμε συγγνώμη, τα έχει ξαναπεί, είναι στην επίση. επίση. Κοζάνη, 2014. Για όσα είπαμε για τους Σιριζαίους ζητούμε συγγνώμη, είπε καραβάνι, καρναβάλι. Δεν ξέρω, αλλά για να μην λέτε ότι αλλάζουν είναι τα λόγια. Ναι, όχι, όχι, όχι, είναι συνεπή. Και παλεύει για το καλό όλων μα. Ό,τι έχουμε πει ει βάρο του, εγώ το μαζεύω. Και εγώ το παίρνω πίσω. Ε, ανακα... το λένε, ανακαλώ, ανακαλώ λέμε, Ανακαλύπτω. Σαν να μην Συγγνώμη για του φίλου σύντροφου Σιριζέου Σοκουρατέ. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. δεν συγγνώ. ισχύει τίποτα, είναι μια χαρά. Ωραία. Καλά λένε, καλά πιστεύουν, έντιμοι αξιοπρεπεί όπω ήταν πάντα. Καλά. <laughs> Θυμούν <laughs> του αγώνε τη αριστερά. Τι <laughs> άλλε βλαϊκέ λένε, Τίποτα. Α πάμε σε ένα διάλειμμα να συνέλθουμε πρώτα. Λοιπόν, ναι, ακούτε Ελληνοφρένεια, φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Να πω κάτι. Πες να. Συνειδητά δεν λερώσαμε τον αέρα της εκπομπής με φαίλο Κρανιδιώτη ναι. και τις εσχρές δηλώσεις ε, και χαρακτηρισμούς που έχει κάνει σήμερα ε, για τον σύντροφο του Μινά Τζισάβα. Ε, ε, σε αυτό το θέμα ε, ήθελα να μιλήσουμε. Ε, ναι. Ναι. Ε, συνειδητά δεν το λερώσαμε... Ε, ε, Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να ενοχλήσουμε και του ακροατές και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά στη ζωή ότι η απανθρωπία είναι πολύ κοντά στην παλιανθρωπιά. Ε, λοιπόν, από το καλά βέβαια, αλλά τώρα με τον ε, ευκαιρία, πούμε, με το χαμό του Μινάχα Τσάβα, ε, έγινε χθε μια σεμνή τελετή, είχε ζητήσει να γίνει πολιτική κηδεία, ή σαν επιθυμία είχε εκφραστεί και βέβαιος και να, να καεί. Ναι. Λοιπόν, προκύπτουν δύο θέματα από αυτή τη σεμνή τελετή που έγινε όντω χθε. Μάθαμε και από φίλου. Ότι πρώτον, έπρεπε να ταξιδέψει στη Βουλγαρία η του Ναι, δεν υπάρχουν εδώ διαδικασίε. Ναι, δεν υπάρχουν διαδικασίε. Έτσι γίνεται με όλου. Έτσι γίνεται με όλου, αλλά τέλο πάντων, ναι. Η Βουλγαρία το έχει κάνει, εμεί όχι. Σύγχρονο κράτο τη Ευρώπη, η Ελλάδα και. και, και ναι, ναι, ναι. που δεν είναι Ιράν, δεν είναι Τεχεράνη, δεν είναι θεοκρατικό καθεστώ. Ναι. Και καταλαβαίνει ο καθένα ότι τα χρήματα από τις κηδείες πρέπει να πηγαίνουν μόνο στην εκκλησία και όχι αλλού Και επίσης... αυτό είναι κατά βάθος, δεν είναι τα δόγματα και όλα τα, άλλα, οικονομικό είναι το θέμα Και έστειλε επίσης και επιστολή ο Τσίπρας ε, στο σύντροφο του ε, Μινάχα Τσάβα, ε, για τα συλληπιτήριά του και mm. τα και το σχολείες, μάλιστα και ο ίδιος Και είπε και μια μικρή ιστορία για το τι τράβηξε Ε, ο 25 χρόνια συντροφός του για να πάρει, να πάρει την σωρό του έπρεπε να πάει στην αστυνομία δεν μπορούσε δηλαδή, να, αναλάβει, να πάρει την σωρό επειδή δεν ναι, ήταν συγγενικό πρόσωπο δεν αναγνώριζαν ποιο είσαι νόμιμη σχέση νόμιμη σχέση κτλ επίσης το δεύτερο θέμα που προκύπτει είναι ότι με δεύτερη φορά αριστερά σύμφωνο συμβίωσης ακόμα είναι ο, ναι. ναι βάση περιπτώσει την άξινας είναι Ε, μια ε, αφορμή όλο αυτό που η κιδία του Μινάκη Ας Α είναι κάθε, μια αφορμή αυτό, πα και γίνει κάτι. θέμα για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, που δεν συζητείτε, γιατί Αλλά υπάρχουν, υπάρχουν τα τις... φαήλω για να τα καταδικάσουν αυτά, βέβαια. Αυτό δεν αναιρεί τι παλιανθρωπιέ που όχι, όχι. κάνουν διάφοροι για να εισπράξουν ψήφου από όλο αυτό το κοινό που τρέμει τη σκιά του και ζηλεύει σε πολλέ καταστάσει και φοβάται τον εαυτό του. Επίση, ο άνθρωπο θα πρέπει να πληρώσει και κάποια εφορία τέλο πάντων, γιατί δεν το αναγνωρίζετε τίποτα από το, το ναι, σπίτι ναι, ναι, όλα και από όλα αυτά. Όλα αυτά τα παλαβά που, τα παλαβά εδώ, που θα είχαν ελυθεί πολύ απλά και πολύ εύκολα με μια κυβέρνηση αριστερά μάλλον. Ε, ναι, ναι. Προοδευτική. Θα περιμένουμε. Α αυτό περιμένουμε, γιατί λένε πολλά λόγια. Κάτσε να δούμε. Α κλείσουμε λοιπόν εδώ με το, ε, με το τραγούδι που έκλεισε και εκείνη η σεμιντελετή τη Νίνα Σιμών, το Just Say I Love Him. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλου σα. roses near the rain And tell him that without him My dreams are all in vain Just say I i love him, loved him from the start, and tell him that I'm yearning to say what's in my heart. Just say. And tell him that without him, my dreams are all in vain. If you should chance to meet him anytime, any place, anywhere. Say I was a fool to leave him Tell him how much a fool can care and be If he tells you He's lonely now and then Just won't you tell him that I love him I'm one in